Σύχει 12 -21. Ο θάνατο εισήλθε νη στο ανθρώπινο γένο δια του Αδάμ, η δεσσωτηρία παρέχεται δια του Ιησού Χριστού. 12. Ναι. Εσυμφιλιώθημεν όλοι με τον θεών δια του Ιησού Χριστού. Και έγινε λοιπόν δια την αποκατάσταση του ανθρώπου κάτι ανάλογο προ εκείνο που έγινε νη στην πτώση του. Καθώ δηλαδή δι ενό ανθρώπου του Αδάμ ευήκε ει το ανθρώπινο γένο η αμαρτία και διαμέσου τη αμαρτία ο θάνατο, και έτσι ο θάνατο διεδόθη σε όλου του ανθρώπου, διότι εν το προσώπο του Αδάμ όλοι οι απογονοί του ημάρτησαν έτσι και δια του ενό Ιησού Χριστού η δικαίωση μεταδόθη ολόκληρο το γένος των ανθρώπων. 13. Είναι δε φανερόν ότι οι συνέπειε τη παραβάσεω του ενό ανθρώπου εξαπλώθησαν σε όλους του ανθρώπου, διότι μέχρι τη εποχή που εδόθη ο γραπτό νόμο, υπήρχεν στον κόσμο η αμαρτία, αφού υπήρχε η συνέπεια αυτής, ο θάνατος δηλαδή. Η αμαρτία όμως δεν λογαριάζεται και δεν καταλογίζεται ως ενοχή όταν δεν υπάρχει νόμος δια της παραβάσεως του οποίου συντελείται η αμαρτία. 14. Αλλόμως, μόλον ότι δεν υπήρχε νόμος... Εν τούτης κατεξουσίασε ο θάνατο από του Αδάμ μέχρι του Μωησαίο και του απογόνου του Αδάμ, που δεν η μάρτισαν δια παραβάσεω ρητή εντολή του Θεού, παρομοίω προ τον Αδάμ, ο οποίο είναι τύπο του μέλλοντο νέου Αδάμ, του Ισού Χριστού. 15. Αλλά δεν έβλαψε τόσο πολύ η παράβαση του Αδάμ, όσο μα ωφέλησε και μα ευηγέτησεν οι χάρε που μα έφεραν ο Χριστό. Διότι εάν δια του παραπτώματος του ενός ή του Αδάμ απέθανον οι πολλοί ήτη εξ αυτού καταγωμένοι ανθρωπότες ασυγκρήτως περισσότερον η χάρη η οποία μας δίδεται από τον Θεό και η δωρεά που μας εξισφάλισε με την χάρη ο ένας άνθρωπος Ιησούς Χριστός με το παραπάνω και επερίσευσεν εις τους πολλούς. 16. Και δεν έγινε δια το δόρημα όπως έγινε με τον ένα που ημάρτησε διότι μεν κατά δικαστική απόφαση με την οποία κατεκρίθη η παράβαση του Αδάμ έγινε διένα μάρτυμα και μία παράβαση κατά δίκη όλου του ανθρωπίνου γένους Η χαριστική όμως απόφασης και πράξη του Θεού συνεχώρησε πολλά αναρίθμητα παραπτώματα, τα παραπτώματα όλου του ανθρωπίνου γένους και έγινε έτσι απόφαση με την οποία εδικιώθησαν όλοι οι άνθρωποι. 17. Και η δικαίωση αυτοί έχει μεγάλας και ευεργετικά συνεπίας. Διότι εάν δια της πτώσεως του ενός ή του προπάτορως μας Αδάμ, ο θάνατος εγκυριάρχησε δια του ενός ανθρώπου, πολύ περισσότερον εκείνοι που λαμβάνουν την αυθονία της χάριτος και της δικαιώσεω που μας δίδεται ως δωρεά, θα βασιλεύσουν γεμάτη νέαν και ουράνιων ζωήν δια μέσου του ενός Ιησού Χριστού. 18. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι καθώς δια μιας προπατορικής παραβάσεως οδηγίδησαν όλοι οι άνθρωποι κατά δίκη, έτσι και δια μιας αθωτικής αποφάσεως που δίδει την δικαίωση, οδηγήθησαν όλοι οι άνθρωποι η κατάσταση δικαιώσεως που φέρει ο συνέπειάντης την ζωή. 19. Διότι καθώς ακριβώς για της παρακοής του ενός ανθρώπου, του Αδάμ, έγιναν αμαρτωλοί και ένοχοι το πλήθος των απογόνων του Αδάμ, τι ούτο τρόπος και δια της υπακοής που έδειξε ο ένα, ο Ιησούς Χριστός, θα γίνουν δίκαιοι το πλήθος των πιστευόντων. 20. Αλλά αφού επρόκειτο να δικαιωθόμενον όλη δια του Χριστού, τι χρειάζεται ο νόμος. Ο μοσαϊκός νόμος εισήλθε προσωρινός, για να πληθυνθεί η αμαρτία που προήλθαν από την πτώση του Αδάμ. Επληθύνθη δε, διότι οι άνθρωποι παρέβαιναν των νόμων. Εκεί όμως όπου επιληθύνθη η αμαρτία, εδόθη πολύ αυτονοτέρα η χάρις. 21. Ήνα καθώς ακριβώς ευασίλευσεν η αμαρτία που έκανεν αισθητών το τυραννικό κράτος της δια του θανάτου, έτσι βασιλεύσει και η χάρις δια του δώρου της δικαιώσεω για να επικρατήσει η δια της μεσητείας του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.